Ισα πφόνο διαβάζει Παπαδιαμάντη. Φώτα ολόφωτα! Εκκινδύνευε να βυθιστεί στο το κύμα η μικρή βάρκα του Κωνσταντή του Πλαντάρη Πλέουσα ανάμεσα εις βουνά κυμάτων, έκαστον τον οποίον ήρκει, Δια να ανατρέψει πολλά και δυνατά σκάφη και να μην αποκάμει, Και οι αβύσους, έκαστη των οποίων θα είτο ικανή, Να καταπεί εκατόν καράβια και να μην χορτάσει. Ο ακόμη και θα Άγριο Άγριος εφυσαβοράς, οργώνων βαθαίως τα κύματα, και η μικρά φελούκα δια να μην αρμενίζει. στον αέρα είχε μαϊνάρει το πανί τη και είχε μείνει ξυλάρμενη. Και ορτσάριζε και δοκίμαζε να κάμι βόλτες του κάκου. Με το λίγον η θάλασσα επήρε τον ελεηνόν φελώνι στην εξουσία τη. Και ο άνεμο τον έσυρε εδώ και εκεί. Και ο Κωνσταντίσιο πλαντάρη εξέμαθεν εις την στιγμήν όσας βλασφημίας ήξευρε και το να ακάμι την προσευχήν του ενώ ο μικρός σύντροφο του ο ναύτης Τσότσος νέος δεκαεπτά χρόνων εγδύνετο και το να πέσει εις την θάλασσα ελπίζον να σωθεί κολυμβών και ο μόνος επιβάτιστον ο ζωέμπορος πραματής Έκλεε και έβρισκεν ότι δεν ήξιζε τον κόπο να αρμενίσει τη στόνση θάλασσα δι' να αφού η γη το ικανή να σκεπάσει με το χώμα τη, τόσου και τόσου. Εκεινδύνευε να ποθάνει από του πόνου η Μαχώ, η γυναίκα του Κωνσταντίτου Πλαντάρη, νεόγαμο πρωτάρα, η πλανταρού η Πενθεράτη είχε καλέσει από το βράδυ της προλαβούσης ημέρας την Μαμίν, την Μπαλαλίναν και την Εμπροστινήν την Σωσάναν. εδώ δύο γυναίκες τεχνίτησε εις το είδο τον και η μύτυρ του συζύγου της Κυλοπονούσης φιλόστοργος ως πάσα πενθερά η τη δεν επιθυμεί τον θάνατον της νύμφης τη όταν αυτή είναι πρωτάρα, πριν βεβαιωθεί ότι θα επιζήσει το πεδίο δια να ασφαλιστεί η κληρονομία της Πρικό, Ε προσπάθουν όσο το δυνατόν να ανακουφίσουν τους πόνους της οδυνούσης. Και είχεν ανατήλει η άλλη ημέρα, και ακόμη η γινή και οι μαμοί εμπροσθηνοί και οι πενθερά συνεπώνουν με αυτήν. Και ο καλογερόπαπα του μετοχείου του Αγίου Σπυρίδωνο είχε λάβει εντολήν να ψάει μικράν και μεγάλη παράκληση προς βοήθεια τη οδυνούσης. Το σπιτάκι έχει το επάνω στην κορυφή του μικρού νησιδίου προ Μεσημβρίαν. Την πρωία τη Παρασκευή η βάρκα του πλαντάρι είχε φανεί αντικρή, αγωνιώσα εις τα κύματα και δύο παιδεία του γυαλού απ' εκείνα που περνούν τον γερόν τον, κάτω από τον αρσανάν, μη γνωρίζοντα επί της ξηράς άλλην διατριβήν από τα σειρμένα σεξωφε φελούκα. ούτε άλλο παιχνίδι από την θάλασσα, ήλθαν να πάρουν τα συχαρίκια της πλάνταρού, Ακούσαντα την είδηση από πορθμής, οι οποίοι είχαν αναγνωρίσει μακρόθεν την βάρκα. Και τότε η πλανταρού είδε και κατάλαβε από την τρυκημία όπου ήτο στο πέλαγος Ότι η βάρκα ανεβοκατέδαινε στα κύματα και κινδύνευε να βουλιάξει. Και τότε η τι θα πει να έχει κανεί. Δυο χαρέ και τρει τρομάρε διότι διπλή μεν χαρά θα είτο να έφτανεν εσύ ο Υιός να εγέναμε το καλόν και η νύμφη της. Τριπλή δε τρομάρα ήταν ο κίνδυνος του Υιού ο κίνδυνος της νύμφης της και ο κίνδυνος του προσδοκομένου νεογνού. Ίσως δε, «Θα είτο τετραπλή η τρομάρα, αν προσετίθετο και ο φόβος, μήπως τυχόν και η νύμφη της γεννήσει εσύ ως θύλη. Επάνω στην κορυφή του λόφου ευρίσκεται το μονήρες το σπιτάκι και κάτω στην την ακρογιαλιάν οι τοκτισμένον το χωρίον. Διακόσια σπίτια αλυέων πορθμέων και ναυτών. Εν μίλιον απήχε το σπιτάκι από το χωρίον. Υπήρχε μικρός επισφαλής όρνο, αλλά δεν η τολιμήν έβλεπε μόνον προς μεσημβρίαν. «Η αγωνία της βάρκας του Πλαντάρη ήτο ορατή από την Πολύχνην, ορατή και από τον μεμονωμένο νοικίσκον». Η αγωνια της βαρκας του πλαντάρι, η το ορατη ήρχισε τότε να μέμφεται πικρό στον υιόν τη, δια την τόλμη και την αποκοτιά του. «Τι ήθελε, τι γύρευε γυρευε τέτοιε μέρες να κάνει ταξίδι, δεν άκουε ο βαρικέφαλος στη μάνα του τι του έλεγε». «Ακόμη τα φώτα δεν είχαν έλθει, ο σταυρός δεν είχε πέσει στο γυαλό, τον αβάσταχτο είχε, δεν εκαρτερούσε ο απόκοτος δυο-τρεις ημέρες να φωτιστούν τα νερά, να αγιαστούν οι βρύσες και τα ποτάμια, να φύγουν τα σκαλικαντζούρια». «Καλά να πάθει, γιατί δεν την άκουσε». «Όσον υψώνεται ο ήλιος προς το μεσουράνημα, τόσον ήφξανε και η αγωνία της πλανταρούς. Οι νύμφοι της, υποστηριζωμένοι όπισθεν από την μπαλαλού και κρεμαμένοι έμπροσθεν από τον τη της οσάνας, μουγκριζαν όσα γελάδα. Ο άνεμος εκεί κάτω εις το πέλαγος, ότι απεμάκρυνε το πλιάριον, αντί να το προσεγγίζει στην ακτήν. Η βάρκα ολονέν ξεπεφτε μακρύτερα, αισθητός το βλέμμα. Η στην νύμφη η πλανταρού εφυλάχθη να είπε τίποτε. Μόνον εξήρχε το συχνά τον εξώστην προσποιουμένη ότι ήθελε να κουβαλήσει το ένα και το άλλον και έμενεν επί μακρόν και κοίταζε. Δεν επανήρχετο η μία αντιναν καλή η μαμή μπαλαλού. Επλησίαζεν ήδη με συμβρία και η αγωνία της πλανταρούς έφθασε εις το κατακόρυφον. Δεν εφαίνεται πλέον να υπάρχει ελπής. Ο ιός της θα το εκεί εις το άσπλαχνο Πέλαγο και την νύμφιν της ομού με το έμβριον θα την εσκέπαζεν η μαύρη γης. Τέλος γραία απέκαμε. Η βάρκα έγινε άφαντης. Και η σύζυγο του ιού τη άρεν. Ω στρίγλικο το κακοπόδαρο, ω το γρουσσούζικο που ψωμόφαγε τον πατέρα του, πνίξτε το, σκοτώστε το. Τι το φυλάτε, πετάτε το στο γυαλό να τον πατέρα του. Και αυτή η γουρνοποδαρούσα η μάνα του, αυτή η πρωτάρα υστερεμένη, αυτή η λεχώνα ηλοχεμένη, Υμπορεί, μα να την καριδοπνίξει, Κι δά που θα ψοφολογήσει το κρεβάτι τη, να στραμπουλίξει με τη χεράρα σου και τη σκλήρα στο λαιμό, Να πούμε πω εγεννήθηκε πεθαμένο το παιδί, Και πω η μάνα ετελείωσε καθώ κάθισε στα σκαμιά. Υμπορεί! Δεν την εσκέπασε την ταλέπορων μητέρα ομού με τον των, των τη και το πέλαγος ήλαιον δεν έπνιξε τον πατέρα. Ο πλαντάρης είχε τελειώσει προπολού την προσευχήν του και ο μικρός ναύτης ο Τσότσος είχε φορέσει εκ νέου το υποκάμισον και την περισκελίδα του. Ο ζωέμπορος ο πραγματής επίσθη ότι είτο καλός χριστιανός και ότι είτο προορισμένο να ταφείει σε ευλογημένο χώμα. Ο άνεμο είχε κοπάσει περί των διληνών και ο κυβερνήτη ανέλαβε το κράτο του επί του μικρού σκάφου. Έπιασε δυνατά το τιμόνι και με τα πολλά ορτσαρίσματα ήλθεν η φελούκα ει μέρους απάντηρων δίπλα στην την ξηράν ο λίγα μίλια απότερων του μικρού όρμου. Δια τούτο η βάρκα είχε γίνει άφαντος εις τα ώματα της πλανταρούς ή τη δεν είχε παύσει να γναντεύει από το ύψος του εξόστου Έφτασε δε ασφαλώς των τον όρμον ευθίσως έπεσεν ο άνεμος βασίλευμα ηλίου. Δεύτερα σύ χαρίκια επήραν τη πλανταρούς. Ο ιός τη αποστάζων άλμην κατάκοπος θαλασσοπνιγμένος Έφτασε νυ στο σπιτάκι άμα ενύκτωσε, Και εκεί μόνο έμαθε την ευτυχή είδηση ότι η συμβία του του είχε γεννήσει κληρονόμων. Την επαύριον. Ήσαν φώτα, την άλλην ημέραν ολόφωτα, την εσπέραν της μεγάλης εορτής, άμα τη τριμερεύση της λεχούς και του πεδίου, έβαλαν την σκαφίδα κάτω ή το πάτωμα και την εγέμισαν με χλιαρόν νερών, βρασμένον με δάφνας και με μύρτους. Επρόκειτο να τελέσουν τα κολυμπίδια του πεδίου. Η καλή μαμή Ιμπαλαιλου, Εξύπλωσε το βρέφος μαλακά επί των υπλωμένων κνημών της και ήρθε να λύει τα σπάργανα. Είχε νυκτώσει μία λιχνία και δύο κυρία έκαιον επί χαμηλής τραπέζης. Το πεδίο παχύ, μεγαλοπρόσωπον, με αόριστον ροδίζοντα χρότα, με βλέμμα γαλανίζων και τεθυπός, Ανέπνεε και ισθάνε το άνεσιν καθώ ο το των Σπαργάνων. εμείδια προ το φω το οποίον έβλεπε και την μικράν χείρα δια να συλλάβει την φλόγα. Την άλλη χείρα την είχε βάλει στο στόμα του και επιπύλιζε, επιπύλιζε. <χω> Τι ισθάνετο, απερίγραπτον, η καλή μα αφήρεσεν όλα τα σπάργανα, απέσπασε να την φουστίζαν και το υποκάμισον του βρέφους και το έριψεν απαλός στην σκαφίδα. ήρχισε να το πλύνει και να αφαιρεί τα άλατα με τα οποία το είχε πιτυρίσει κατά την στιγμή της γενήσεως αφού το είχε αφαλοκόψει. αφήρεσε και το βαμβάκιον με το οποίο είχε περιβάλει τα σπαριά και την σιαγώνα του παιδίου δια να κάμει άσπρα γένια. Έλαβε την μασάν, την σιδηράν λαβίδα από την αιστείαν, και την έβαλε μέσα στην την σκάφην, δια να γίνει το παιδίον σιδεροκέφαλον. Το βρέφο ήρχισε να κλαθμυρίζει, ενώ η μαμί εξυκολούθη να το πλύνει μαλακά και να το υποκορίζεται άμα «Όχι χαδούλη μου, όχι μου, όχι κεφαλάμ πάπομ χήνομ. Και συγχρόνω ο πατήριμ ή τη πλανταρού και άλλοι συγγενείς και φίλοι παρόντες έριπτον αργυρά νομίσματα δια να το παιδίον. Τα απέθετον αυρός επί του στέρνου και της κοιλίας του βρέφους και όλοι έπιπτον εις τον πάτον της σκάφης. Το παιδίον δεν έπαβε να κλαίει και η μαμή το εκολύμβιζε ακόμη, το εκολύμβιζε. Κολύμβα τέκνον μου εις την σκάφη σου, κολύμβα και απόβαλε την άλμη σου εις το γλυκό νερό. Θα έλθει καιρός ότι θα κολυμβάσει στο αλμύρον κύμα, καθώς εκολύμβισε όλος χθες ακόμη ο πατήρ σου με την σκάφη του. Φωνή κυρίου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρώντισε, κύριος επί υδάτων πολλών». Από αύριον εορτήν τη συνάξεως του Αγίου Ιωάννου του βαπτιστού, έμελε να βαπτιστεί το παιδίον επειδή είχε συμβεί να γεννηθεί ούτω τας παραμονάς της εορτής πριν περάσουν όλους τα φώτα, αλλά την εσπέραν μετά τα κολυμπίδια δείπνων παρετέθη στην οικίαν. Η μαμή εμάζοξε με τα προσοχής όλα τα αργυρά κέρματα, η μητάλιρα και σβάντζικα και δραχμάς τα εκομβόδεσεν στο μανδύλιόν της, ενώ οι παρεστότες φώναζαν γύρωθεν να ζήσει σιδαροκέφαλος και επίφχοντο εις την μαμήν καλή ψυχή. Ήτα η Μπαλαλού εσπόγγισε καλώς το πεδίο με μεγαλευκόν προσώψιον, του εφόρεσε καινούριον καθαρόν υποκαμισάκι και ποδίτσαν, το ανέκλεινε επί των γνυμών τη και ήρχισε να το περιβάλλει με τα σπάργανα. Ο Ζωέμπορο ο Πραματή είχεν έλθει στα κολυμπίδια και δήλωσε ότι επεθύμη να γίνει ανάδοχο του βρέφου, ει μνήμην του προχθεσινού ενθαλάσσιου κινδύνου και τη διασώσεω. Ο μικρό ναύτη ο Τσότσο είχεν έλθει έω την θύραν. Και στα το θεωρών μακρόθεν την τελετήν του κολυμβήματο. Ο γείτονο Δημήτρη, ο Σκιαδερό, πρωτεξάδελφο του Κωνσταντίτου Πλαντάρη, δεν είχε φανεί στην οικίαν από πέρσιν, από την ημέρα του γάμου. Αλλά την εσπέραν τάφτινε πήρε την γυναίκα του την Δελχαρό και τα παιδιά του, εκ των οποίων δύο εκράτη αυτό αρμαθιαστά, από την μίαν χείρα. Το εν πενταετές και το άλλον τετραετές τρίτον διετές έφερεν η την μασχάλην. Εν πενταμηνύτικον βρέφος εβίζενεν εις τους κόλπους της του και δύο άλλα επτά και οκτώ ετών την οικολούθουν κρατούμενα από το φουστάνι της και παρουσιάστη χαμογελών χαίρον δια την χαράν τους συγγενούς του γεμάτος από ευχάς συγχαρητήρια. Εκάθισαν όλοι στην τράπεζαν. Δεξιά η Μπαλαλού η Μαμή. Αριστερά η Μπροστινή η Σωσάνα. Καταμεσής ο πατήρ του Νεογνού. δεξιόθεν τη Σωσάνας η Πλανταρού. Κατόπιν ο Ζωέμπορος ο Πραματής και δυο τρεις άλλοι. Το λοιπόν του χώρου κατήχετο από τον Δημήτρη των Σκιαδερών και από την φαμελιά του. Ήρχησαν να τρώγουν. Τα παιδιά του Δημήτρη του Σκιαδερού δεν έτεριάζονται εύκολα. Εφώναζαν, εγρίνιαζαν και θορυβούσαν. Το ένα ήθελε τσιτσί, δεν ήθελε μαμά. Το τρίτον κλαθμυρίζονε, ζήτη βρή. Το τέταρτον ήθελε γλυκό, δεν του ήρεσαι και το τυρί. Η ταλέπορο ηλεχό υπέφερε κάπω από τον θόρυβον, Ήρχισαν επροπώσει. Ήφχοντο εις πατέρα να του ζήσει Και στη λεχώ λεχό καλή σαράντηση Πρώτη έπιεν η μαμή Δεύτερος ο πατήρ Τρίτη σοσάνα η γρέα σωσάνα η μπροσθυνή Όταν ήλθεν η σειρά τη πλανταρούς να πει η υγείαν της νύμφης της Ευχήθη με τρεις διαφόρους τόνους φωνής Ε νύφη με καλό να σαράντησεις «Κι ό,τι είπα, παιδάκι μου, ας το λόγο μου!» Η Σαπφό Νοταρά διάβασε το δίηγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Φώτα Ολόφωτα» Μουσική επιμέλεια ανακρέων Παπαγεωργίου Ρύθμιση ήχου Θοδωρής Σφέτσας Επιμέλεια εκπομπής Νέλα Δουλτσίνου